Όμω, πλέον ξέρουμε το δρόμο, ξέρουμε το δρόμο για την Ιθάκη και έχουμε χαρτογραφήσει και τα νερά. Εκείνη τη μέρα, πριν τέσσερα χρόνια ακριβώς τέτοια ώρα στο Καστελόριζο, θυμάμαι είχε πέσει την ώρα της Ελληνοφρένειας, ο Γιώργος Παπανδρέου μας ανακοίνωνε με τα λόγια που μόλις ακούσατε ότι θα πάμε στα απάνεμα λιμάνια τη Ευρώπη των μηχανισμών που είχαμε φτιάξει εκείνη την εποχή, πριν τέσσερα χρόνια, το... Χρέο ήταν στο 120% του ΑΕΠ. Σήμερα, πριν λίγο που ανακοίνωσε η Eurostat, λόγω των απάνεμων λιμανιών, το χρέος είναι στο 175,1% του ΑΕΠ. 50 μονάδες πάνω ποσοστίες. Είναι μια επιτυχία και αυτό επειδή ο Γιώργος αλλά και οι υπόλοιποι, παρά τις όποιες διαφωνίε μας έβαλαν στα απάνεμα λιμάνια, Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα, του Δουνουτού και όλων των υπολείπων συμμοριών που υπάρχουν εντό και εκτό Ευρώπη. Όλα αυτά το θυμόσαστε, έτσι θυμάμαι σήμερα τη μέρα, έτσι ευχόμαστε και σε αυτόν τον Γιώργο και σε όλου του άλλου Γιώργου που είχαν συμβάλει αποφασιστικά όπω τον Παπα αλλά και άλλου. Ευχόμαστε χρόνια πολλά θυμόμενοι και ενθυμούμενοι το γραφικό Καστελόριζο. Η έμπνευση, η πίστη μας, είναι τούτο εδώ ο τόπο. Από το Καστελόριζο μέχρι την Κέρκυρα. Από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο. Είναι αυτός ο υπέροχος λαός. Είναι οι νέοι μας με τις δυνατότητες και τα οράματά τους. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Καλό Ławę, λοιπόν, πολλά, καλό κουράγιο. Μακροπρόθεσμα θα έχουμε πεθάνει όλοι μα. Και χρόνια μα πολλά. Και χρόνια μα πολλά και θα έχουμε πεθάνει όλοι. Ławę, chłopcze. Ławę, chłopcze. Ławę, chłopcze. Δεν μπορούσε κανείς να τον αμφισβητήσει, περιζήτητος, γυρνούσαν με τα πιστόλια πάνω από τα τραπέζια, τα πιστόλια κάτω από τα τραπέζια. Αυτά συνέβησαν 23 Απριλίου του 2010, λίγο πριν και λίγο μετά. Κάνα πεντά μήνο μετά οι δημοτικές τότε και νομαρχιακές εκλογές και πράσινη σύμιση και παραπάνω Ελλάδα. Γύρω στο 30 τόσο ήταν το ποσοστό, στην πορεία βέβαια τώρα είναι γύρω στο 3 το ποσοστό του Πασόκαλαμ ήθελε το χρόνο του ο κόσμος να προσαρμοστεί, να καταλάβει την όλη απάτη του τότε Πασόκ, του Γιώργου Παπανδρέου την εγκληματική συνεισφορά του σε αυτό τον τόπο Πάντα βέβαια με τη συγκατάθεση, ξαναλέμε, του ελληνικού λαού, που θέλει το χρόνο του για να καταλάβει ποιο τον δουλεύει και πόσο τον δουλεύει. Και ποτέ δεν πείθεται και πάντα μηδενίζει το κοντέρ και πάντα να ζητά τον καινούριο που θα τον δουλέψει με πολύ ωραίο τρόπο, γιατί τότε ο Γιώργο, θυμόσαστε με του αρχιτέκτονε που έφεραν από την Ισπανία, είχε όραμα με τα ανοιχτά υπουργικά συμβούλια, με τον καμίνη που καλούσε τότε ο συνήγορο του πολίτη, με τον αρχιεπίσκοπο, δεν ήταν ένα στοιχείο που θα. Έκανε τι συνηθισμένε απάτε, είχε φέρει νέο αέρα, αυτό που χρειαζόταν. Πέρασαν τα χρόνια, ήρθαμε στο σήμερα και έχουν αλλάξει τελείω τα πράγματα. Όπω έχετε καταλάβει, μοιράζουμε χρήματα, ξανά και ξανά, ο Σαμαρά βγήκαμε από την κρίση, το έχει πει και ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, μα αναγνωρίζουν εντό και εκτό και κυρίω εκτό η Μέρκελ, δηλαδή και η παπαγάλοι διεθνεί για του δικού του λόγου και έχει έρθει η φορά που για πρώτη στιγμή μοιράζουμε και λεφτά. Ε. Τώρα για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια. Μα για φανταστείτε το, Μετά από τέσσερα χρόνια! Για πρώτη φορά μιλάμε για το πώ το κράτο να μα δώσει λεφτά. Μπράβο. Άρα. Τέσσερα χρόνια μόνο μα παίρνει. Άρα. Τέσσερα χρόνια μόνο μα παίρνει. Άρα. Και αυτό είναι πολύ ευγάρι. Είναι κάτι πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εμεί το έχουμε συνήθω εδώ και το ακούμε από τον Ωρέστη Μακρύα, αλλά τώρα έχει έρθει η μέρα που το ακούμε και από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίο έχετε μια πορεία που έκανε Πάσχα. Διότι αυτό είναι κομβικό. Οι επιλογέ μα πολλέ φορέ μα καθορίζουν. Σε ποια από όλε τι πόλει που είχε η Ελλάδα, τι περιοχέ με τα παραδοσιακά έθιμα και όλα τα υπόλοιπα, διάλεξε να πάει ο Άδωνη οικογενειακός για να περάσει το Πάσχα. <Κι> Εσεί, Υπουργέ μου, πήγα στην Πύλο. Στην Πύλο. Εκεί που πήγε και ο Πρωθυπουργό. Ναι, ναι, συναντήκαμε τον Πρωθυπουργό, αλήθεια είναι. Κομόγνω το Μαγάλου Σάββατο. Ναι. Ωραία. Και δεν μπορεί να με δω τη πώ τον είδατε. Ε? Πολύ καλά. Συμφόρημα. Είναι, νομίζω, ένα άνθρωπο ο οποίο έχει δώσει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη όλο αυτό το διάστημα και βλέπω ότι σιγά-σιγά η προσπάθεια αρχίζει να έχει αποτελέσματα. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Μουμ. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Ότι η χώρα αρχίζει να μπαίνει σε έναν δρόμο, αυτό είναι κατά βάση ένα Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Ναι, ναι. Το δίλημα, λοιπόν, μπροστά μας, στι κάλπες, είναι καθαρό και αντισόπιτο. Ή συνεχίζεται με το ΣΥΡΙΖΑ η καταστροφή, η παρακμή, η τραγωδία, ή αλλάζουμε ριζικά πορεία για τη χώρα. Επειδή έρχονται εκλογέ, τελείωσε το Πάσχα, φάγαμε και τα αρνιά και όλα τα υπόλοιπα και τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία τη προεκλογική περίοδου, οπότε τα διλήμματα θα πέφτουν βροχή κάθε μέρα το ένα μετά το άλλο. Λέει εδώ ο Ακροατή και πολύ σωστά ο Δημήτρη, εξυπνάκητε προπαγανδιστέ, παδί του εντυπωσιασμού. Όταν το ΑΕΠ μικραίνει, προφανώ το χρέο σαν ποσοστό ανεβαίνει. Να δείτε σε απόλυτου αριθμού πώ ήταν το χρέο πριν και μετά το μνημόνιο. Τα υπόλοιπα που λέτε είναι απλή προπαγάνδα. Έχει δίκιο. Το υπογράφουμε με τα δύο μα χέρια. Όντω, κάνουμε προπαγάνδα. Να κάνει και σε αυτόν τον τόπο κάποιο προπαγάνδα, επειδή όλοι μιλάνε ειλικρινά και παρουσιάζουν τα στοιχεία ανώθευτα και αγνά και έχουν και αποτελέσματα στην πολιτική του που τα ζει και τα βιώνει ο κόσμο. Ε, ας είμαστε εμεί εδώ μία ώρα κάθε μέρα που θα κάνουμε στιγμή, όχι σκέτη προπαγάνδα και θα λέμε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Οι δείκτε δεν λένε άλλα και η ζωή των ανθρώπων είναι εντελώ διαφορετική. Έχουν καταστραφεί εκατομμύρια και η ανασφάλεια αγγίζει σχεδόν το σύνολο των απλών ανθρώπων, του πληθυσμού, άντε να το πούμε έτσι, αυτού του τόπου. Ας κάνουμε εμείς προπαγάνδα, κάντε εσείς τα υπόλοιπα και μπορεί κάτι καλό να βγει. Ο προηγούμενος ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ακούσατε με τα οράματα που έχει. Έχει μ, σε, συμβεί ε, το θέμα με την βουλευτή που ήταν μάλλον υποψήφια, αλλά τελικά δεν θα είναι, της Αμπιχά Σουλέη Ε, δεν την ξέραμε, λίγο που την έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες φαίνεται ένα αξιόλογο άτομο από όσο μπορεί κανεί να καταλάβει από τα όσα λέει όταν εμφανίζεται σε κανάλια γιατί είναι ένα τεράστιο φίλτρο όλο αυτό είτε από τηλέφωνα ή με τις πιεστικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων είτε ένα πλαίσιο που ορίζεται πολύ καθορισμένο και γρήγορο Έτσι λοιπόν την είδαμε, θέτει θέματα που απασχολούν εκεί την κοινότητα πάνω και τη μειονότητα στην ε, Θράκη Ω ΣΥΡΙΖΑ την έβαλε την προηγούμενη εβδομάδα, την έβγαλε προχτέ τη Δευτέρα. Θα ακούσουμε την αιτιολόγηση από τον Σκουρλέτη, γιατί βρέθηκε κάτι καλύτερο, όλο και δεν υπήρχε την προηγούμενη εβδομάδα. Λεπτομέρειε είναι όλα αυτά. Ο κύριο όμως, ο οποίο είναι στο οικονομικό επιτελείο, βρέθηκε χτε στο Ομέγα και του έκανα την ερώτηση. Θυμίζουμε ότι καρατομήθηκε η υποψήφια ευρωβουλευτή. Ο γραμματέα του κόμματο την έστειλε πρακτικές που δεν τις είχαμε συνηθίσει από αυτό το κόμμα, κάποτε άλλοι ηγέτες διέγραφαν από το αεροπλάνο τους υπουργούς ε, τώρα δεν συμβαίνουν αυτά, για τον απλό λόγο ότι είναι αριστερό κόμμα όπως λέει και ο Μιλιός Παρετήθηκε η Ρωμά Παρετήθηκε, Παρετήθηκε. Παρετήθηκε. Παρετήθηκε η Ρωμά μετά από συζήτηση που... Για ποιο λόγο μπορείτε να μας πήρε Υπήρχαν κάποιες εντάσεις λες είναι. Από και στο τουρκικό προξενείο από tis tis tis tis tis tis tis κανένα tis tis tis tis tis tis tis tis tis tis tis tis tis tis tis tis tis Και προξενείο. Και το Κανένα μόνο δεν έχει κάνει. Εμεί μιλάμε για την αριστερά. Τη μιλάμε για την αριστερά. Ποιο προξενείο δεν μπορεί να επηρεάσει κανεί. Δεν αν έχει επηρεάσει το προξενείο. Αν μπορεί να επηρεαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ από κάτι. Αλλά μιλάμε για την αριστερά. Οπότε δεν μπορεί κανεί να τολμήσει να σκεφτεί ότι θα θέσει το οποιοδήποτε θέμα όταν μιλάμε για αριστερά. Ο κύριο Μιλιό ήταν. Ο Αλέξιο Τσίπρα ακολουθεί. Ήρθαμε στα φωτοστάδιο. Σε αυτή τη συνδιάσκεψη Για να κάνουμε ανακαίνιση Για να γίνουμε Η νέα εκδοχή Κάποιου άλλου κόμματος Στόχο έχουμε Να συγκροτήσουμε αμέσως μετά τις εκλογές Ένα πρόγραμμα Χωρίς κανένα οικονομικό αποτέλεσμα ήρθαμε για να αποτυχημένα κομματικά μοντέλα. Μια χαρά το κάνουν είναι η αλήθεια. Έχουμε φτάσει το 2013 και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει και παλαιοκομματική συμπεριφορά, πολύ εθαρρυντικό αυτό, και κεροσκοπική κάργα συμπεριφορά, ακόμη πιο εθαρρυντικό, ευκαιριακή αντιμετώπιση, βλαχοδημαρχική αντίληψη, ε, μαυρογιαλούρικη αντίληψη επίση για όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτό είναι πολύ εθερετικό γιατί αυτά θέλει ο κόσμος αυτά κάνει, Το θέμα δεν είναι τι κάνει ένα κόμμα πώ συμπεριφέρεται, είναι μάλλον θέμα δεν είναι το πρωτεύον. το πρωτεύων είναι πως θα αντιμετωπίζει από κάτω ο κόσμος πως θα θέλει, πως θα αξιολογεί και κυρίως τι δεν τον ενοχλεί τι δεν ενοχλεί τον πολύ κόσμο και βλέπεις ανθρώπους που κάποτε ήταν. Και τώρα δηλώνουν αριστερεί και να μην ενοχλούνται από τέτοιες συμπεριφορέ καθόλου να τα θεωρούν όλα πολύ φυσιολογικά στο δρόμο για την κατάληψη της εξουσία και μόνο αυτό είναι ω δεδομένο και ως ζητούμενο. Ο Πάνος Κουρλέτης μας λέει γιατί πριν μια εβδομάδα ήταν καλή υποψηφιότητα της κυρίας Σουλεϊμάν και ξαφνικά μετά το Πάσχα μόλις έφαγαν το αρνεί δεν ήταν καλή υποψηφιότητα και βρέθηκε κάτι καλύτερο. Στο Για γιατί μας. τελικά κόπηκε από τα ευρωψηφοδέλτια σας η συγκεκριμένη κυρία, Σε αυτό έχω απαντήσει ε, ήδη. Σας λέω γιατί βρέθηκε μια ποσότητα με καλύτερα χαρακτηριστικά. So. Με καλύτερα χαρακτηριστικά. Σας λέω ότι βρέθηκε μια προσιότητα με καλύτερα χαρακτηριστικά. Σημαίνει, αν βρεθεί άλλη μια υποψηφιότητα την επόμενη εβδομάδα με καλύτερα χαρακτηριστικά γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πάντα θα υπάρχει κάτι καλύτερο που δεν το έχουμε βρει θα αλλάζουμε συνεχώς. Το θέμα δεν είναι οι γκάφε που γίνονται είναι ότι δεν υπάρχει και ικανότητα να δικαιολογηθούν οι γκάφε. Αυτό θα ήταν ένα ωραίο αίτημα προς κόμματα που διεκδικούν να κυβερνήσουν, να διαχειριστούν τα... Τι αγωνίε όλων μα να είστε λίγο πιο σοβαροί στη διαχείριση τη κρίση. Γιατί έρχονται και οι κρίσει. Για να μην πούμε ότι οι κρίσει είναι περισσότερε από τα καλά σε αυτόν τον τόπο. Η Ρένα Δούρη υποψήφια υπερνομάρχης έχει βγάλει μια διαφήμιση, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Με τη Θεοπούλα, μα θύμισε αρκετά το παραπέντε. Κολλάει άνετα με το. Team του Σίριαλ. Μπορούμε να κάνουμε μια νέα αρχή. Να σταματήσουν οι εργολάβοι να κερδίζουν από τα σκουπίδια. Τηλεφώνησε η Κοντή. Ξέχασε κάποια πράγματα και έρχεται να τα πάρει και επειδή ευκαιρία να τη συλλάβετε γιατί δεν βρίσκω τον τρίφτη. Αυτή θα τον πήρε. Να σταματήσει η περιφέρεια Αττικής να είναι χωματερή. Να γίνουν τα σκουπίδια χρυσός, αλλά για τους πολίτες. Το ξέρεις ότι δεν μπορώ να ενεργηθώ. Κάθε τρει μέρες πάω στην τουαλέτα. Να κερδίσει η περιφέρεια. Να κερδίσει η Αττική. Αρχίζουμε. ακούσαμε την ηχητική απόδοση της συγκεκριμένης διαφήμισης, υπάρχει και τηλεοπτικό προϊόν, ψάξτε βρείτε το φαντάζομαι και στην τηλεοπτική ελληνοφρένη αν δεν το έχετε δει μέχρι τότε τη Δευτέρα και την Τρίτη που θα έχουμε στον Α, να πάρουμε μια γεύση του τι ακριβώς φτιάχνουν να βγουν και τα υπόλοιπα διαφημιστικά για να αποφασίσουμε επιτέλους τι θα ψηφίσουμε γιατί λαός ο λαός διψάει και πρέπει να ξέρει Έστω και μέσα από τα διαφημιστικά, τι προτείνει ο κάθε ένας για το καλό όλων μα. Εννοείται, μην το ξεχνάμε. Για το καλό όλων μα ο Γιώργο είχε πάει στο Καστελόριζο, ευφιέστατη κίνηση. Καθόλου κοινική να ανακοινώνει την κρεμάλα ενό λαού από έναν ιδηλιακό τόπο με ήλιο, με χρωματιστά σπιτάκια και με του γλάρου από κάτω να ακούγονται. Για το καλό όλων μα το έκανε. Τα αποτελέσματα από τότε μέχρι σήμερα είναι εντυπωσιακά. Αναφερθήκαμε σε κάποια στοιχεία. Βλέπονται υπάρχουν και κάποιε διαφωνίε στους ακροατέ για τα, τη σύγκριση ω ποσοστό του ΑΕΠ, ως απόλυτα νούμερα και όλα τα υπόλοιπα, μικρή σημασία έχουν αυτά άλλωστε, την βελτίωση την αντιλαμβανόμαστε όλοι γύρω μας, δίπλα μας στις τσέπες, στα σεντούκια στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ποιος δεν είναι ευχαριστημένος και ποιος δεν είναι σε καλύτερη μοίρα από ό,τι ήταν πριν τέσσερα Πριν τρία, πριν δύο και πριν ένα χρόνο. Όλα αυτά λοιπόν τα εντυπωσιακά αποτελέσματα τα μαζέψαμε μαζί με τον καθοδηγητή μας για να θυμίσουμε στους αχάριστους τι καταφέραμε και τι ξεκίνησε πριν τέσσερα χρόνια. Αναγκαστήκαμε έτσι να αποδεχθούμε φίλες και φίλοι μια δημοσιονομική προσαρμογή που πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Εγώ μάλλον θα άλλαζα χώρα. Ψάχνω δηλαδή να μεταναστεύω στο εξωτερικό. Που πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το ψάχνω ακόμη και τώρα, να φύγω Αμερική, με οποιοδήποτε τρόπο. Τι δεν το συζητάμε, όταν έχεις δύο παιδιά. Που πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Δηλαδή αναγκάζεσαι να ζήσει πια ομαδικά όπως ζούσαν κάποτε, εγώ αυτό βλέπω ότι γυρνάμε στην δεκαετία του 50. 60 Που πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα Τιμή το έπαιρνες Τίποτα 4 κατουστάρικα Ακόμα δηλαδή και με τέσσερα θα ξαναπήγαινεις έτσι Ναι μπορεί να, μπορεί να ξαναπήγαινα και με τρία Αφού δεν έχω τίποτα Αυτά είναι τα εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τι αυτά. Αυτά είναι δύο-τρει άνθρωποι που έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα στη ζωή του. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανεί. Υπάρχουν και κάτι εκατομμύρια από πίσω. Εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ξεκίνησαν με το Πασόκ. Αμέσω μετά με τη Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε στην αρχή, μπήκε στην πορεία. Το Λάο και οι υπόλοιπε συνεργαζόμενε δυνάμει. Και όπω πολύ καλά το λέει εδώ ένα ακροατή, αν τον βρω σύντομα, να τον να αναφέρουμε ανάτο εδώ πάνω. Λέει στο μνημόνιο δεν μα έβαλε μόνο Παπανδρέω αλλά και όλα τα κόμματα που ψήφισαν το Μάστριχτ. Το μνημόνιο των μνημονίων Δεν το θυμούνται οι πολλοί γιατί είναι λογικό σε αυτό το τόπο να μην θυμόμαστε τι ακριβώς έγινε το 92 Σε αυτή την μικρή, ολλανδική και όμορφη πόλη που ψηφίστηκε η περίφημη συμφωνία Από εκεί ξεκίνησαν όλα, ούτε εθνικές ανεξαρτησίες Απεριόριστη εκχώρηση δικαιωμάτων, λαών, χαρακτηριστικών και όλα τα υπόλοιπα Για το καλό των ευρωπαϊκών λαών, να μην το ξεχνάμε αυτό 211 208 200. και να πούμε χρόνια πολλά στον Γιώργο Παπανδρέου και να γιορτάσουμε την είσοδο στο μηχανισμό και στο απάνεμα λιμάνια που έλεγε πριν ο Γιώργος. Εκεί απαντάει ο αποστόλη. μέλη επίση τα βλέπουμε εδώ στην διεύθυνση studio papaki SMS στέλνετε ε, στο 54100 αφού γράψετε real Αφήστε κενό το μήνυμά σα μετά αυτό στοιχίζει 1,23 το τηλέφωνο το είπα 211 208 το ξαναπούμε και ο Μάριος Καγή ρυθμίζει τον ήχο. Με εντυπωσιακά, εντυπωσιακότητα αποτελέσματα πάμε στις πρώτες διευθμίσεις. Η γυναίκα μου είναι άνεργη και ζω από αυτό το μισθό. Για αυτή τη στιγμή με την ανεργία στο 50-60% δεν ξέρω πώ είναι ανεργία. ειδικά για τους νέου ανθρώπους. Τι θα κάτσω να κάνω στη χώρα μου. Επιτρέψτε μας να αισθανόμαστε μεγάλη, μα μεγάλη ανασφάλεια. Ο κόμπο έφτασε στο χτεν. Η απόλυση διαλέει καταρχήν τους δημόσιους οργανισμούς, την παιδεία, την υγεία. Φοβερό άγχο, φοβερή ανασφάλεια, κανείς δεν αισθάνεται σιγουριά. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ αφελείς για να πει ότι εγώ θα, τη, θα την ε, βολέψω, ότι εγώ θα την γλιτώσω. Έχουμε οικογένεια, ναι, δύο παιδάκια από τριών και έξι ετών. Είμαι πατέρα τεσσάρων παιδιών. Πληρώνω ενίκιο με 950 ευρώ. Πληρώνω δόση αυτοκινήτου και δεν έχω να ζήσω. Εγώ στο σπίτι μου δουλεύει ένα άτομο. Έχουμε δύο αγόρια τα οποία είναι άνεργα, το ένα 21 και το άλλο 26. Μεγάλη μα μεγάλη ανασφάλεια. Η γυναίκα μου είναι άνεργη και ζω από αυτό το μισθό. Τα παιδιά μου Θα βρω εγώ που κοντεύω τα 50 Ο κόμπος έφτασε το φταίχνο Δεν έχω να ζήσω <Το> Αναγκαστήκαμε έτσι να αποδεχθούμε φίλες και φίλοι Μια δημοσιονομική προσαρμογή που πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα Μπράβο Και με περήφανο για αυτήν την κοινωνιστική ομάδα. Είμαστε περήφανοι για τη στάση που κρατήσαμε. Είμαστε περήφανοι που κάναμε το διάβημα το απενενοημένο. Πολύ απλά να χρεοκοπήσουμε. Ο Γιώργο μα, ο αγαπημένο όλων των Ελλήνων, νομίζω είναι από, από του λίγου πολιτικού προσωπικότητε αυτού του τόπου που μα ενώνει όλου. Για διάφορου λόγου. Μπορεί να μα ενώσει και ο Σταύρο που έρχεται, ορμητικό όπω το ποτάμι. Ε, είναι όμω και μετριοπαθής Ο Σταύρο έχει σκεφτεί τα πάντα, αλλά ήταν κάποια στιγμή χτε το πρωί ο Παπαδάκης του έκανε την ερώτηση και μπήκε στο μυαλό του ότι μπορεί να γίνει και πρωθυπουργό. Δεν έχω ανάγκη από κανένα Υπουργείο. Και δεν θα γίνω βέβαια Υπουργό. Πρωθυπουργό. Δεν έχω, δεν έχω καμία. Πρωθυπουργός. Δεν, δεν έχω ανάγκη από θέσει. Πρωθυπουργό! Έχω, έχω, έχω δεχτεί το χειροκρότημα του κόσμου. Ναι. Έτσι. Και πολύ. Πολύ χειροκρότημα. Το ξέρει κι εσύ, ενώ κάνει κάτι, κάτι αντίστοιχο με μένα, έτσι. Έχουμε δεχτεί το χειροκρότημα. Δεν έχουμε κανένα αποθυμένο. Δεν έχω κανένα αποθυμένο εξουσία. Πρωθυπουργό, γιατί δεν μου απαντά, τον έχει σκεφτεί τον εαυτό σου, Πρωθυπουργό? Ναι. Γιατί το σκέπτεσαι. Γιατί δεν είναι μέσα στο. Το σου. Είπε Υπουργείο, όταν, εγώ το άδεκτο. Όταν πολιτική, όμως... Αλλά όταν μπαίνει προ... στην πολιτική, είναι αυτό. Όταν μπαίνει στην πολιτική, μπαίνει για να αλλάξει τα πράγματα. Μπαίνει για να διαπραγματευτεί το καινούριο και να νικήσει το παλιό. Αυτό δεν έχει όρια. Αυτό το τελευταίο είναι το κομβικό, ότι αυτό δεν έχει όρια που θέλει να κάνει. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Μια σύγχυση εδώ από του Σιριζέου Ακροατές, λογικό. Έχετε λησάξει με το ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Βαγγέλη Μανούρα ή Μανουρά. Αναπαράγεται το Μέγκα, το ΣΟΥΙΜΠΛΕ και τη μονταζιέρα του Μουρούτι. Έχετε δίκιο. Λέμε τα ίδια ακριβώ. Δεν χρησιμοποιήσαμε αυτά που έχουν πει οι του ΣΥΡΙΖΑ από χτε το πρωί που βγαίνουν για το συγκεκριμένο θέμα βουλευτές και στελέχοι όπως ο Καλήβης όπως ο Παπαδημούλης που μίλησε για αυτόν κόλ αυτά δεν τα χρησιμοποίησαμε μείναμε στα υπόλοιπα επιχείρηματα Έλα ρε, ρε φίλος Τι κάνει Έλα Χριστός Ανέστη Χριστός Ανέστη Αληθώς το Άγιο Πνεύμα τη λένε το αληθώς <laughs> Αληθώς ο Μίτσος να σου πω Ο Μίτσος με γρίφους μιλάς Α, ο, Περίμενε Χριστιανέ Λένε Χριστός ο Ανέστης Αληθώς ο Μίτσος Ξυπνάδε. Λοιπόν να σου πω Λέω φέτο, να σου βλήσω αρνή ή πρόβατο δηλαδή έλει Ότι σου βλήσαμε σου βλήσαμε τώρα πάει <laughs> Πέρασε το Πάσχα. Ξεκόλα. Σε βλαμένου και... δεν καταλαβαίνει. Α, κάτσε να σου πω δείρο πανελαμβέ. Έστω. Αριζό βλαμένου. Λοιπόν, σήμερα χρόνια πολλά λοιπόν, γι' αυτό τα είπαμε όλα αυτά. Χρόνια Ε, να σου πω. Τετάρτη του Πάσχα Λε... σήμερα, το στανιό μου μέσα. Σω. Ζω... Δεν καταλαβαίνει. Έμει. Φυσική... Λέγε, βλαμένε, λέγε. Οι φίλοι του Εσύ θα δωδικέ κι ελπίζει να περάσει κιόλα φύρα. <laughs> Γιατί, δεν πει ακούσουν τι όνειου φοιτητέ <laughs> μόνο πρέπει να ακούσουν και του βλαμένου. Αποστόλη, πολύ τα αποπέρνει τα κοριτσάκια, δεν είναι τρόπο αυτό. Εσύ είσαι κοριτσάκι, μορυθιά. Πα, παρακαλώ, παρακαλώ, η ομορφιά μένει. Τι πάνω απ' αυτό. Η ομορφιά μένει η κοριτσάκι, δεν σε λέμε. Λοιπόν, να σου πω, Αποστόλη μου, ο Βίρονα θα του μιλάει για, για τον Αριστοτέλη του Μάκη. Και ο Μάκη τι, γιατί θα του μιλάει για, για το τέλει. Ή για το τέλει. Για πε μου, πώ θα γίνει εκεί πέρα η κατάσταση. Αναστήθηκε ο Χριστό, αρνί σου βλήσαμε, κοκορέτσι, τη <Και> Η δεν σου φύγε. Έλα πιλότ. Έλα. Έχει στοιχεία, έχει ακούσει κάτι συγκεκριμένο. Ε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Από τον καλή έχει πάει. Α, τότε Jesus Riser. You? Jesus Riser. Uh, it's true. It's true Riser. <laughs> Χριστό <laughs> ανέστη δηλαδή. <laughs> <Ε>, Αληθό, <laughs> αληθώς, αληθώς, ανέστη αυτό. Να το πω και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Χριστό <laughs> Jesus <riser>. Χριστό ανέστη. Ωραία, Αποστολή, Έλα. αύριο θα κάνεις εκπομπή με το Σταλίν. Κιον, όχι. Τέλος πάντων, θέλω να ανοίγουνε διόδια, να ακούω κόρνες, τη σιρήνα και τέτοια. Δύμαργο παιδιά, να ανοίξει τίποτα δύο να γλιτώσουμε τίποτα. Εντάξει. Εννοείται στα δύο τη επιστροφή τώρα τετάρτη του Πάσχα που παίζουμε. Και τώρα πού φεύουμε. Και τώρα με περίπου καταλαβαίνει, ύψτα. Μισό λέγοντα. Κατάτηζου Πάσχα χρυστό να έστει Hello. Αλό. Κρώμενο ακόμα Άμυρα. το αρνί το περισεμβάνο. Hello. Λέβαια, Ό,τι περύσεψε το κρύο του αρνί του συχαμμένο με τη γλίτσα πάνω. <laughs> Αυτό, Άι, Λέβαια, Έχει ξύπνα. Έχει μυρει στην τζατζη το σωτικό μα όλο. Εγρό με μυρίζει τζατζ και να στέλνουμε πεθαίνει κόσμο. Ήθελα να βάλει βιώδια. Θα βάλω τριώδια, πέρασε και αυτό Άστο, παλιές γιορτές, πάμε. έλα, γεια Μέσα συνέλληνες μου Έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιηδίου Γράφει ο ίδιο ο Ισού Χριστός Επιστολή δική του Θα είστε η μοναδική στον κόσμο Που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού Του Θεού μας Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε, ορίστε Νάτι, αυτή εδώ είναι Την έγραψε ο ίδιο, επιστολή του Χριστού μας Χειρόγραφο του Αγίου Δεν θα δω μυαλό μου. Ναι. Ε, πολύ. Έλα. Κάνε μου που θέλει ο παρακαλώ, θέλω να δώσω μια διαφήμιση. Περίμενα με να συνδέσω στο πείμα διαφημίσεων. Ε, όχι, όχι. Α πάνε. όχι όχι. Για Εξυπνάδε, μίλα τέλειο, λέγε. Ε, έχω, έχω μια ντζή. Έρασε το Πάσχα, πάλι καλοσίνη. Ακούσαι ακούσμε. ακού. Κι για στάσμου. Ούτε το Πάσχα καλοσίνη. Λοιπόν, λέγε. Έχω, έχω μια τουζήνα του Ισού Χριστού. Ρε, Τι έχει Μια τουζίνα από τον Ισού Χριστό. Και συγμή. Και βελόπουλο, ο βελόπουλο να δει. Όχι, εγώ έλεγ. Ο βελόπουλο έχει πρωτότυπα, χειρόγραφα. Το ξέρω. Εγώ έχω fax μου Έχεις εγώ fax. Fax, fax. Oh, έχω κάνει φωτογραφίες προσωπικές στο instagram Α, uh, μάλιστα Τις τράβαγε στη φάτνη μέσα Α, uh, πλάνα Πώς το ο ίδιο μέσα από το καλάθι Και έχω και βιντεάκι που τραβούσε εκείνη την ώρα Ναι, uh, uh, uh. ναι Σκάγαν οι μάγοι εκεί δεχόταν τα δώρα Με το που σκάει ο μαύρο ο μάγο Του λέει, γιο, μάγο, τα όλα αυτά Μάλα του πουέρω παλεγγύια μακαρ Και είμαι περήφανο για αυτήν την κοινωνιστική ομάδα Είμαστε περήφανοι για τη στάση που κρατήσαμε Είμαστε περήφανοι που κάναμε το διάβημα το απενοημένο. Πολύ απλά να χρεοκοπήσουμε Είναι λίγο φτιαγμένο αυτό, δεν το πέτσι Ο Γιώργος πάντα τα παρουσίαζε πολύ ευχάριστα Γιατί έτσι τα βλέπε, έτσι τα βίωνε ως χαρούμενο παιδί Γεμάτο χαρά Εμεί το φτιάξαμε έτσι ώστε να έρθει πιο κοντά στην αλήθεια. Μην ταράζετε, Σιριζέ, σύντροφοι. Θα βγείτε κυβέρνηση, θα πάτε και καλά και πρώτο κόμμα και κυβέρνηση μάλλον. Αλλά πρώτο κόμμα θα είστε. Οπότε αφήστε μα εδώ στη μιζέρια μα και στην κρίνια μα και τι άλλο, σε αυτά που συνήθω είμαστε, στι ισοπεδώσεις και στι υπερβολές μα. Εσεί θα είστε πρώτο κόμμα, ό,τι και να γίνει. Δεν μασάει ο κόσμο, ό,τι και να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑΜ, ο κόσμο θα διαλέξει τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και για τον κόσμο και κυρίως όπως έχετε καταλάβει και για το ΣΥΡΙΖΑ. Η Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτή, με τη Νέα Δημοκρατία, μέχρι πριν λίγο δημοσιογράφος, εμφανίστηκε σε ένα κανάλι της Κρήτης και εκεί ο δημοσιογράφος την ρώτησε να μας πει ένα μυστικό που ήξερε και δεν μας τόλεγε τόσο καιρό και μας είπε «Αν υπάρχει κάτι που οι Έλληνες δεν το έμαθαν σε πρώτο πεδίο, που εσείς το γνωρίζετε. Και που σήμερα, που δεν είστε πια δεσμευμένοι επαγγελματικά, μπορείτε να του πείτε ότι ξέρετε αυτό που βλέπατε ήταν έτσι, αλλά είχε γίνει πριν από αυτό, αυτό. Υπάρχει κάτι. Θα σα το πω λοιπόν, γιατί είσαστε και ο πρώτο άνθρωπο που με ρωτάει, και νομίζω έχω και την υποχρέωση να το εκτιμώ εδώ στην Κρήτη. Κοιτάξτε, η Ελλάδα είχε μπαγκράν την περίοδο ανάμεσα στι εκλογέ του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι πήγαν στι τράπεζε και παίρναν τα λεφτά του. Αυτό. Ήταν κάτι που ποτέ δεν μπορούσε να πει ένα άνθρωπο στη θέση μου. Δεν μπορούσε δηλαδή να πει ότι μπορούσε να έρθει μια στιγμή που κάποιο θα πήγαινε στη τράπεζα και θα λέγε Καλησπέρα σα, θέλω δέκα χιλιάδε και θα του έλεγε Τράπεζα, λοιπόν θα δεν έχουμε. Γιατί εκεί θα τελείωναν όλα. Τότε λοιπόν, πέρα από το ότι φίλοι τη μαμά μου, α πούμε, μου τηλεφωνούσαν και ρωτούσαν να τα πάρουμε όλα από την τράπεζα, και mm. εγώ έκανα πλάκα λέγοντα, πείτε μα όμω σε ποιο σημείο θα τα βάλετε, γιατί είναι κρίμα να σα κλέψουν ξένοι, να έρθουμε εμεί να τα πάρουμε. Λοιπόν, προσπαθώντα να πω ότι δεν υπάρχει λογική να πάρει τα χρήματα από την τράπεζα, θα σε κλέψουν σπίτι. Αλλά ο κόσμο δεν άκουγε. Υπήρχε μια διαδικασία η οποία ήταν πολύ ουδυνηρή. Και ήταν η διαδικασία τη τροφοδοσία τη Ελλάδος με μετρητά. Έφευγε το αεροπλάνο από την Ελευσίνα, πήγαινε στην Ιταλία και επέστρεφε με μετρητά που πήγαιναν στην τράπεζα τη Ελλάδο και μοιράζονταν στι τράπεζα. Αυτό δεν το περιγράψαμε ποτέ. Φαντάζομαι όμω το βάρο, Δεν ε, είχαμε ας... και δικαίωμα. Προφανώ, αλλά. Δεν είχαμε δικαίωμα να το πούμε Μια εικόνα ή μια λέξη εκείνη στιγμή θα κατέστρεφε τα πάντα. Ναι, ναι, το ναι, κλίμα δεν είχαμε ήταν... δικαίωμα να το πούμε ποτέ. Και προφανώς τη διήγηση, δεν μπορώ να σας πω από ποιον την έχω, αλλά την έχω από εκείνους που το έξεραν με όλη τους τη λεπτομέρεια. Σας σόκαρε αυτό? Προφανώς με σόκαρε. Καταρχήν, καταρχήν σοκάρεται κανείς από το βάρος της πληροφορία την οποία κατέχει. Αυτό είναι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Νομίζω ότι στη διαδρομή που είχα ω τώρα, mm -hmm. άσκησα μια δημοσιογραφία με έντιμη υποκειμενικότητα, όπως λέω και εγώ. Τα έλεγα έτσι όπως τα βλέπα. Έφευγε από την Ελευσίνα του αεροσκάφου, πήγαινε στην ιταλία η Ιταλία έφερε τα λεφτά, δεν έφερε κανένα τυρί, καμιά παρμεζάνα, πιο χρήσιμη είναι για τα λεφτά όπως βλέπετε. Είτε τα άφερε είτε τα άφερε, στα ίδια και χειρότερα έχουμε φτάσει. Καλημέρα. Δεν τη λε, αλλά τέλο πάντων. Έλα ρετό. Το... Χρόνια πολλά, άντε, τέλειωνε. Τόση ώρα παίρνω τηλέφωνο, αγόρι μου. Και τι, Πού είσαι, Πού γίνανε, Πού είσαι, αφήσει το τηλεφωνικό κέντρο. Μίλαμε, Αλή τη θε. Λοιπόν, πήγα για ψώνια θε, φίλε. Μπράβο, Καλό Έχει έρθει όντω η ανάπτυξη, φίλε, η αγορά. Ε, πόσο ψώνησε, Τι ψώνησε. Ο... Όλε τι αγορέ είχαμε βγει Βγήκαμε κόσμο χαρούμενο, Γέλια, χαρέ, Ναι, ολυστερή. Ναι, ναι. Εσύ είσαι τώρα ή πλάγα μου κάνει. Εγώ είμαι ο Λευτέρης, ο φίλος, ο Λευτεράκης Λοιπόν, Λευτέρη. Λευτέρη, Λευτέρη, Σε του 60 το Δευτέρη. Ναι, ναι. Τώρα έχω που μιλάω μαζί σου. Αλήθεια, γιατί είσαι χοθή που μιλάς μαζί μου. Δεν ξέρω, είσαι το πρότυπό μου. Ε... Εγώ ο Για yeah. ωραία πρότυπα, είσαι. Θέλει να σου μιλήσει και εδώ μια κοπέλα που σε γουστάρει. Τον άντρα της, για, σένα. για μένα το Λευτέρι. Λευτέρι, Λευτέρι, Λευτέρι, Λευτέρι. Ναι. Κοίτα να δεις. Όπως τόλησα. <laughs> <laughs> Δεν πειράζει, φιλε. Απλά είσαι μαλακά, σιγά. <Κακό>, Κακό είναι. Τον κατάφερα, την έπιασα. Α, κι εγώ να τον πιάσει. Να σου πω, ρε. Έλα, κορίτσι μου, να τον πιάσεις και εσύ. Φεύγει <Κι> η κοπέλα να τον πιάσει. <Κι> πάρτε πάρ λίγο, πάρτε λίγο. Σέφιασε μόνο αυτός, εγώ δεν σε σέφιασα. Έλα και εσύ να τον πιάσεις χαρά μου. Ε, βάρτε να σε πιάσω με τρέλα. Τι θες τώρα, μπουκομμένη σε βλέπω. Δεν σταματάς <Κι> και εσύ, πάρε να ρε πω. Μπουκομμένη, μπουκομμένη είναι το στόμα μου. Από τα πολλά που φάγανε οι άλλοι, κατάλαβε εμά μα αφού Lachara, gdzie jesteś? Έτσι είμαστε εμεί οι Θεσσαλονικέ. Θεσσαλονικά τα... κιόλα, μάλιστα. Βρεούδελο, που θε να μιλήσει κιόλα με εξηγητημένε λέξει. Ζαχάρη, είσαι. Να βγω στο ραδιόφωνο, αυτό περίμενα. Το ραδιόφωνο, αυτό περίμενε για να πει καλέ λέξει. Δυο ήξερε τι είπε. <coughs> για να δείξω ότι είμαστε ανώτερα όντα. Εσύ Θεσσαλονικέ ε... και γυναίκα και Θεσσαλονικά, είσαι ανώτερο όντα. Ναι, μόνο που είμαι γυναίκα. Αρκεί. Άντε, παιδί μου, βούτα στο θερμαϊκό που σα έχει Λ... ποτίσει μυρωδιά όλου στο κεφάλι. Ε, όχι δά, δεν θα το έλεγα. Λέγε καρτά, λέγε. Θα κάνει κάτι γκάτσα με μ' α** και μου». Θα κάνει κάτι να πληρωνόμαστε κανονικά. Ποιοι? Όλοι εμεί. Τι είστε εσεί? Αυτοί που δουλεύουν. Εσεί δουλεύετε. Πόσο το εκατό έχει μείνει που δουλεύουμε? Ε, αυτοί. Μπάι, Θεσσαλονίκοι δουλεύουν κιόλα. Ναι, Θεσσαλονίκοι δουλεύουν. Θεωρεί δουλειά το άραγμα στην καφετέρια με το φραπέ γύρω, γύρω το καλαμάκι. Αυτό είναι δουλειά. Αν πληρώνεστε φραπέ, γι' αυτό, να πληρωθώ κι εγώ. Κι εγώ την κάνω αυτή τη δουλειά. Ποιο φραπέρευλα, χάρα. Τι πίνετε. Ε, πέρα το... Έχετε ανακαλύψει κι άλλο καφέ, πε το μου. Βρήκατε πέρα... κάτι άλλο πέρα από το σαλέπι και το φραπέκι πάνω, πε μου γι Εγώ γνήσιο Αθηναίος σαν τον Άρη του Σπιλιοτόπουλο, να! Άντε, ρε, Το λέει και η προφορά μου. Έτσι, μπράβο. Και του Άρη. Αυτά. Έτσι. Άντε, χάρηκα. Τα πάμε τώρα. Έτσι, ναι, ναι, ναι, θα τα πούμε. Άντε, Έτσι, ναι, φυλάστα για. κολομέλια. Γεια.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 Δεν μου λε κάτι, άκουσα τώρα ότι έχουμε ευθύνη. Λέω ότι ψηφίζουμε Χρυσή Αυγή, ε. Ψηφίζετε Χρυσή Αυγή εσεί? Ναι, δεν μου λε κάτι. Πείτε μου λίγο διεύθυνση. Δεν μου λε κάτι, να σε ρωτήσω, κάτσε. Βλέπει σου μιλά ευγενικά. Ευγενικά? ευγενικά. Ξέρετε να μιλάτε και ευγενικά οι Ούγγανοι? Πε μου, Ούγγανε. Πε μου, πάτε τη πλή... κοινωνία, μίλησε μου. Το Δεκέμβρη, δε δε δε δε ασφαλώ. Σακού... Δε. είναι χαμηλά εκεί στο βόθρο. Πε μου. Έχουν ευθύνη και οι για αυτά που κάναν το Δεκέμβρη. Κάνει έκο, κάνει έκο. Με στο βόθρο, παιδί μου, κάνει αντίλαλο και δεν σα ακούω καλά. Τώρα υπάρχει και το άλλο σενάριο ότι με έχουν βάλει για να συνεργαστώ αύριο με το ΣΥΡΖΑ και να κάνω κυβέρνηση επειδή κόβω, κό, κόβω ψήφου και από τη, <συσίλω> <συσίλω> <συσίλω> από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά α δεχτούμε το σενάριο αυτό που λε ω υπόθεση εργασία. Οι άνθρωποι αν ρωτήσει και ένα ψυχίατρο, είναι συνήθω άλλοι άνθρωποι. Δεν μπορεί να είναι ο αχυρά αχυράνθρωπο. Ένα άνθρωπο που δεν υπήρξε. 30 χρόνια στη δημοσιογραφία χειράνθρωπο πουθενά, που έφυγε από όλα τα μαγαζιά και άλλαξε και πήγε και, δε, και δεν μπήκε στα σαλόνια τη εξουσία, έκανε τη δημοσιογραφική του δουλειά και αποχωρούσε, δεν είναι εύκολο να γίνει σαν χειράνθρωπο. Δηλαδή, για τι θα κερδίσω εγώ από τον οποιοδήποτε καναλάρχη που δεν είχα. Εγώ είχα καταξίωση, ε, είχα την αγάπη του κόσμου, είχαμε του καλού μα μισθού. Όσο μπορεί να είναι καλό ο σήμερα στην κρίση, αλλά σε σχέση με το ε, ε, ε, τι θα παίρνω από σχεδέ. τη Βουλή. Έτσι, Και αποφασίζω να το διαλύσω αυτό, γιατί έχω μια ανησυχία για τη χώρα. Όλα. Τα διαλάμε όλα, διότι η ανησυχία για τη χώρα είναι πάνω. Είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης, αν δεν το καταλάβατε. Ακούσατε ότι οι αχυρά άνθρωποι δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι. Μπορεί να είναι και στίχος τραγουδιού, θα μελοποιηθεί από τον κατάλληλο και θα το ακούμε από μια καλή φωνή, από τις τόσες πολλέ που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο. Ποιο από ποια δύναμη πολιτική, ποιε δυνάμεις πολιτικές Έχουν τι πιο καθαρέ θέσει για την Ευρώπη σε αυτόν τον τόπο. Πάντα μα λέει ο Σταύρο Γιατί Ευρω... για μένα δεν είναι ποσοτικό, λίγο ή πολύ. Είναι και το ποια Ευρώπη. Κάτι για το οποίο σε κατηγορούν ότι εσύ δεν έχει θέση. Εγώ δεν, δεν έχω θέση. Δεν λε για ποια Ευρώπη. Εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρο. Το ευρωπαϊκό μα πρόγραμμα είναι το πιο ξεκάθαρο το δικό μα και του Κομμουνιστικού Κόμματο. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μια σαφή θέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε οι εμεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα που έχουμε σαφή θέση για την Ευρώπη, για του ευρωπαϊκού θεσμού που ζητάμε. Να αλλάξει η γραφειοκρατική πολιτική της Ευρώπης Αλλά όχι να λες γενικός να αλλάξει Να λες πώς θα αλλάξει; Αυτό ακριβώς Εδώ νομίζω συμφωνούμε όλοι Είναι οι πιο σταθερές δυνάμεις Και σύγκρινε και όμοια, όμοια πράγματα Το ΚΚΕ με την άποψη που έχει και τις απόψεις Και το νέο κόμμα, το Ποτάμι Με την άποψη που έχει και τις απόψει Για την Ευρώπη Ευτυχώ που είναι αυτές οι δύο δυνάμεις Μαζί και σε σύγκριση πάντα για να ξέρουμε τι ακριβώ συμβαίνει. Ο Σκουρλέτη, ο υπεύθυνο τύπου εκεί του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε χτε βράδυ από το Σκάι. Από το Σκάι έχει μια αξία επίθεση κατά του Μέγκα και είπε από το Σκάι το Μέγκα ω το μοναδικό, μοναδικό κανάλι που ήταν συστημικό όλα αυτά τα χρόνια. Όχι, προφανώ και έχετε και το ε, κάνετε ε, λοιπόν, και καλά κάνετε. Προσέχτε, η είδηση αυτή για το Μέγκα δεν υπήρχε όμω. Γιατί εγώ θέλω να λέω τα πράγματα με τον όνομά τους. Τι εννοείτε ενώ ότι η είδηση αυτή, δηλαδή ο σχολιασμός του ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Πάγκαλου δεν υπήρχε για το ΜΕΓΑ και, και είδα πραγματικά ένα εμετικό παραλύρημα από το ΜΕΓΑ και πιλω... δεν αναφέρω τυχαίο το ΜΕΓΑ γιατί το ΜΕΓΑ ήταν ο μοναδικός συστημικός σύμμαχος αυτής της κυβέρνησης γιατί το ΜΕΓΑ ήταν ο μοναδικό συστημικός μοναδικός συστημικός, ο μοναδικός συστημικός σύμμαχος αυτή της κυβέρνησης σε αυτό το ανοσιούργημα το οποίο διαπράττει τα τελευταία ε, χρόνια εσβάρος του ελληνικού λαού Αντιλαμβάνομαι λοιπόν τα συστημικά μέσα να αποτελούν πράγματι τον μοναδικό σύμμαχο σε μια κυβέρνηση που έχει ξεπουλήσει τα πάντα σε μια κυβέρνηση η οποία έχει ισοπεδώσει την κοινωνία κύριε... Αυτό το αντιλαμβάνει ο κόσμος Αυτό είναι πολύ σωστό που είπε Ε, το μόνο λάθο είναι ότι δεν ήταν ο μοναδικό συστημικό σύμμαχος αυτή τη κυβέρνηση και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Το Μέγκα ήταν στάνταρ ο πιο συστημικό σύμμαχος Ήταν και το κανάλι που ήταν χτε βράδυ. Επίση δεν το ανέφερε. Και φανταζόμαστε από εδώ και πέρα όποτε ξαναπάει στο Μέγκα πρωί, μεσημέρι, βράδυ ο κύριο Κουρλέτης θα κάνει την αντίστοιχη και ανάλογη καταγγελία μέσα στο ίδιο το κανάλι. Γιατί δεν έχει νόημα να το λε τον απέναντι, εφόσον. Καλά κάνει και ξεκινά μια τέτοια διαπίστωση, επίθεση ή οτιδήποτε άλλο, να το συνεχίσει μέχρι τέλου. Αυτό είναι συνέπεια του αριστερού και σεβασμό προ τον πολίτη και τηλεθέατη. Κάπου εδώ φτάνουμε προ το τέλο, όπω κάθε μέρα. Έχουμε όχι λαό για τέλο, επειδή γιορτάζει ο Γιώργο σήμερα, του Αγίου Γεωργίου, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά. Ξαναλέμε, είναι ένα σύμβολο, ένα όνομα που μα ενώνει όλου. Οπότε, με αυτό που ακολουθεί, σα αποχαιρετούμε. Γεια σα. Γε μου πατέρα, Είναι ο μου αβάσταχτος καλέ μου που σε βλέπω σαν ξερό φίλο του ανέμου. Προσπαθώ πατέρα, θα τα καταφέρω. Στη ζωή κυνηγημένο να γυρνάς Για τα σταματάει κανένας Γε μου πατέρα, Δεν τον άκουσε το δόλιο σου, πατέρα. Παρασύρθηκε και μέρα με τη μέρα είσαι μάσκα. Κι όμω γέ Μ... μου. Μάνα, ή περιμένει, παι τα χειρότερα για του Έλληνε. σε ένα δρόμο, λασπομένο, σκάτα. Θα σε πάντα. Sa de rixerozo memo farmaka Dihos mira Dihos illo Oillos sopras Πατέρα Γύρνα σπίτι Με τις πέτρες Γε μου, γε μου. Πατέρα πατέρα Πως Είναι μόνο η αρχή Γε μου Άκουσες πατέρα τα νέα Καταφέραμε και χρεοκοπήσαμε Είναι οι άνθρωποι απάνθρωποι καλέ μου Λεφτά υπάρχουν Οι αρχόντι είναι μπόροι του πολέμου Γιώργο Κάνει την ανατροπή Και γελούν όταν το δάκρυ μας κοιλά μου Ανδρέας Παπανδρέου Μη πιστεύει σε κανέναν ακριβέ μου Ως κι οι φίλοι σου χαρήκαν θέ μου Εγώ δεν είμαι Παπανδρέου Που έχεις πέσει τώρα τόσο καμηλά Προσπαθώ πατέρα, θα τα καταφέρω Γε μου Αντρέα Παπανδρέο, ή περιμένει μου. να σκίσουμε τον ελληνικό λαό. Γε μου γέ μου, πατέρα, πατέρα, ω φόνου. Εμεί είμαστε τελικά οι κυρίαρχοι τη τύχη μα. Οχ, <laughs> οχ, οχ.